Στήχη 13 ως 35. Εμφάνιση του κυρίου ει δύο μαθητάς τη Εμαού. 13. Και η δου, δύο από του μαθητά αυτού του Ιησού επήγαιναν κατά την αυτήν ημέρα ει κάποιο χωρίον που απήχαιναν από την Ιερουσαλήμ εξή στάδια, περίπου ένδεκα σημερινά χιλιόμετρα. Και εκαλείται το χωρίον τούτο Εμαού. 14. Και αυτοί ομίλουν μεταξύ των δι' αυτά που είχαν συμβεί, ήδη για τα περιστατικά του θανάτου και τη ταφή του Ιησού. Καθώ και για τα όσα ανήγγειλαν στου μαθητά σε μυροφόροι. 15. Και συνέβη, ενώ αυτοί ομιλούν και συνεζήτουν, αυτό ο ίδιο ο Γιησού επλησίασε και πήγαινε μαζί τον. 16. Και είτε διότι η μορφή του αναστάντω κυρίου είχε αλλάξει, είτε διότι από υπερφυσική δύναμη νυμποδίζονταν το αισθήσει των, ήσαν κρατημένα τα μάτια των για να μην τον αναγνωρίσουν. 17. Υπέρο αυτού. «Ποια είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία συζητείτε μεταξύ σας και ανταλλάσσετε από αυτόν τα σκέψη σας ενώ περιπατείτε και για τα οποία είστε σκυθροποί» 18. Απεκρίθηκε ο ένας που ονομάζεται το Κλεόπας και είπε προς αυτόν Σι μόνος από τους ξένους που ήρθαν να προσκυνήσουν κατά το Πάσχα διαμένεις στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα έγιναν εναυτοί κατά τα σημέρας αυτάς» 19. Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς «Ποια». Αυτοί δεν του είπαν. Αυτά που έγιναν με τον Ιησούν των Αζωραίων, ο οποίο υπήρξε προφήτης και απεδείχθη ενώπιον του Θεού και όλου του λαού δυνατός και εις έργα υπερφυσικά και εις διδασκαλίαν θεόπνευστον και τελείαν. 20. Δεν έμαθε ακόμη και με ποιον τρόπο τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας εις καταδίκην θανάτου και τον εσταύρωσαν. 21. Εμεί δεν ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που μέλλει να ελευθερώσει τον Ισραήλ και να αποκαταστήσει το βασίλειόν του Αλλά η ελπίσμα σε αυτή εκλονίστη διότι εκτός από τη σταυροσύν του και από όλα τα άλλα που έγιναν Είναι η τρίτη μέρα σήμερον αφού του συνέβησαν αυτά και δεν είδομεν ακόμη τίποτε που να στηρίξει τας ελπίδας μας 22 Αλλά και κάτι άλλο που εν μεταξύ συνέβη ήξησε την απορία μας Μερικές του τέστη γυναίκες από τον κύκλο νημών των πιστών μαθητών του μας εξέπληξαν, διότι πήγαν πολύ πρωί στον μνημείον. 23. Και αφού δεν ήβραν εκεί το σώμα του, ήρθαν και είπαν ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων οι οποίοι λέγουν ότι ο Ιησούς ζει. 24. Και πήγανε στο μνημείο μερικοί από τους δικούς μας και ήβραν τα πράγματα έτσι καθώ τα είπαν και οι γυναίκες. Δηλαδή έβρων ανοιχτών των μνημείων, αυτόν όμω των Ιησού δεν τον είδον. 25. Και τότε αυτός είπε προς τους δύο μαθητάς «Ο άνθρωποι που δεν έχετε νουμ φωτισμένων για να γραφάς και που έχετε καρδίαν βραδικίνητων και δύσκολων εις το να πιστεύετε εις όλα όσα ελάλησαν οι προφήτε. 26. Σύμφωνα με την Βουλήν και το σχέδιο του Θεού τα οποία προεκύρισαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε αυτά να πάθει ο Χριστό και δια των παθημάτων τούτων να εισέλθει στην δόξα του, η οποία ύρχισε δια τη Αναστάσεω και θα τελειωθεί δια τη Αναλήψεώ του. 27. Και αφού ύρχισαν από τι προφητείε και τι προεικονίσει που περιέχονται στα συγγράμματα του Μωησαίο και έλαβαν ακολούθω από όλου του προφύτε τα ει των Μαισίων αναφερόμενα χωρία, εξηγούσαν εν συνεχεία ει αυτού τι προφητείε που αναφέρονται στον εαυτό του. 28. Και πλησίασαν στο χωρίον ει το οποίο οι δύο μαθητέ να υπάγουν. Και αυτό εφάνεται θα προχώρει μακρύτερα. Πράγματι δε, θα εχωρίζεται από αυτού, εάν αυτοί δεν επέμεναν να τον κρατήσουν. 29. Αλλά αυτοί τον ενάγκασαν δια παρακλήσεων, λέγοντα: Μείνε μαζί μας» διότι πλησιάζει να βραδιάσει και έχει προχωρήσει η μέρα πολύ προ την δύση του ηλίου. Και βγήκε στο σπίτι για να μείνει μαζί τον. 30. Και τότε συνέβη τούτο. Όταν αυτό κατεκλήθη μαζί τον εις την τράπεζα του φαγητού, αφού επήρε στα σχήρας του τον Άρτον, ευλόγησε διευχαριστία των Θεόν όπως συνήθιζαν να κάνουν πρώτου φαγητού και αφού τον έκοψε εις τεμάχια, έβεβεν εις αυτούς. 31. Όταν δε είδαν την ευλογία και τον τεμαχισμό του Άρτου να γίνεται κατά τον τρόπο που εσυνείδησαν ο διδάσκαλός τον, τότε και διεπενεργίας Θείας ήνιξαν τα μάτια των και ανεγνώρισαν καλώς Αυτόν. Αλλά τη στιγμήν Εκείνην και Αυτός έγινε άφαντος από Αυτούς. 32. Και είπαν μεταξύ των ο ένας ή στον άλλον, «Η καρδία μας δεν αισθάνεται μέσα μας την πνευματική φλόγαν του Θείου Ζήλου και της αγάπης προς τον Χριστόν και δεν εζεσταίνεται από την θερμότητα του φωτός της Θείας Αληθείας όταν μας ομίλει δρόμων και μας εξήγει γραφάς». Πώς συμποδίστημεν λοιπόν από το να τον αναγνωρίσουμε αμέσως. 33. Και αφού σηκώθησαν κατά την αυτήν ώρα της εσπέρας, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και έβρων συναθρισμένου τους ένδεκα αποστόλου και τους άλλους που ήσαν μαζί τους. 34. Όλοι δευτεί έλεγον ότι πραγματικός ανέστη ο Κύριος και ενεφανίστη στον Σίμωνα. 35 και αυτοί οι δύο διηγούντο τα όσα συνέβησαν στον δρόμον και πώς ανεγνωρίστε από αυτούς όταν έκοψαν τη μάχη των άρτων.